Το μεταναστευτικό δεν αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ τη κεντρική κυβέρνηση, τη περιφερειακή κυβέρνηση και τη δημοτική κυβέρνηση. Είμαστε όλοι εκλευτέ εξουσία και νομοθετική εξουσία και έχουμε ένα κοινό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο το οποίο θα προστατεύσει τι τοπικέ κοινωνίε. Είμαι καιγονισό τη από τα τυχείο, αντιμετωπίζουμε κι εμεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με την αύξηση ε, του πληθυσμού που βρίσκεται στη Βιάλια. Όπω αντιμετωπίζει και η Μυτιλίνη και η Σάμο. Πριν από λίγε ώρε ήμουν στη Λέρο, που περίπου 40% πλέον του πληθυσμού αποτελείται από μεταναστή. Κάθε τόπο έχει σημαντικέ ιδιαιτερότητες, κάθε ιδιαιτερότητα είναι απολύτω σεβαστή. Και όλοι πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι λειτουργική. Έχουμε βάλει δύο στόχους. Πρώτον, τη μείωση των ροών. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό κύριε Δήμαρχο ότι συζητήσουμε σήμερα να το δούμε και υπό αυτό το πρίσμα. Κάθε πρόταση που κάνουμε πρέπει να σκεφτούμε αν μα βοηθάει να μειώσουμε τις ροές ή επιβραβεύει τους διακινητές και ενισχύει τις ροές. Νομίζω ένα πολύ βασικό κριτήριο των σκέψεών μας και ως κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι και τον δικό σας. Η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τρόπους να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίε. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εντελώ τις επιπτώσεις τα οτιδήποτε ανταποδοτικά έχουν αναφερθεί σε καμία περίπτωση δεν έρχονται ως μια μορφή συνδιαλλαγής της κεντρική κυβέρνηση με τους Δήμους, αλλά όπου μπορούμε πρέπει να βρούμε τρόπους μαζί, σε συνεργασία, να μειώσουμε τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Έχει ανοίξει ένα διάλογο σε όλη την Ελλάδα και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έχει θέσει την ανάγκη αλληλεγγύης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στην πρώτη μου συνάντηση με τον Μαργαρίτη σκινά και την τρίτη θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, αφού αύριο την Δευτέρα πάω στη Σάμμο, θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε τη νέα συμφωνία που πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό ασύλου